τι άλλα ελληνικά γάμω να χρησιμοποιήσουμε. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρε πούσιμο Να, να σας βγάλουν στον δρόμο να πάντε με το πάρτι του καροτσάκι Με το fear show, να το μετάξετε στην Ψιτάλια Στα παπάρια του, τι έγινε στην Ελλάδα Ε είναι νόμος αυτού του κράτου Αναγιαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό τη εθνικής σημασίας Μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοπεδώσουν και ολόκληρα χωριά, πόλει πόλεις Γέλαπα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 Ρε, Αλέξη, θα με τρελάνεις εγώ, δηλαδή με τρελαθώ, εσαι φίλος. Εσύ δεν μας είπες ότι ήσουνα, ήσουνα είσαι πνευμαστής του σχεδίου Marshall. Διότι γύρω στους 600.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες. Σας λέει τίποτε αυτό. Αυτές οι ήθορα, να άξερα, σκέφτομαι μερικές φορές με το μετεληνήσει το μυαλό μου. Αυτές οι 600.000 οικογένειες, σε κόμπα είναι, θα μας αποζουρλάνετε εντελώς.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 Καλή σήμερα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Στους 101,5 είμαστε στο ραδιό άρτα Ο τείχος είναι και σήμερα εδώ Καμιά ώρίτσα όπως κάθε μέρα θα κάνουμε παρέα Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου a... Για να ρίξουμε μια ματιά Όσο μπορούμε πίσω από την είδηση. So το τηλέφωνο το γνωρίζετε 2681 4060 Talk, για να κάνετε τις δικές σας παρεμβάσεις. Yeah. να κάνετε όπως είπαμε τις δικές σας παρεμβάσεις στην ε, εκπομπή αυτά που λέμε να συμπληρώσετε να αφαιρέσετε και το λυμάρνι και το λυμάρ Κυρία μου, κυρίε μου, ενώ η Ευρώπη, πια Ευρώπη δηλαδή, ο πλανήτης θα έλεγα, κοιμάται ήσυχος πια μετά την νίκη που κατήγραγε η κυρία Μέρκελ στη γη του Θεού, η Ε, βέβαια. αν δεν έχεις και ένα Θεό από πίσω δεν γίνεται τίποτα, αλλά ενώ λοιπόν... Η Ευρώπη και ο πλανήτης όπως είπαμε κοιμάται ήσυχο, διότι όλα θα πάνε καλά και ανθυρά πια αφού για μία ακόμη τετραετία η κυρία Μέρκελ θα κυβερνάει τις τύχες του γερμανικού λαού και όχι μόνο Please, uh, Εδώ στην τελεία του πλανήτη που αποκαλείται και η Ελλάδα συνεχίζονται τα αγαστά έργα των υποτακτικών και των κατακτητών και ενώ το το αίμα του Παύλου του Φίσα αρχίζουν να το ξεπλένουν αφού κάνανε και τα τις φιγμομετρήσεις όπως είπαμε πάνω στη δολοφονία και μετρήσανε τι κέρδισε και τι έχασε ο καθένα. Είναι αναμονή και τις... Κατάσταση εκεί στην Γερμανία να σχηματιστεί η σκιράκι κυβέρνηση, των νέων δηλαδή που θα ακούσουμε από την φιλινάδα μα την Αγγέλα, Μου όπως είπαμε, τα... συνεχίζεται η καθημερινότητα. εμείς εδώ αγκαλιάμε την Τρόικα, η οποία Τρόικα μα είπε ότι παιδιά δεν χρειάζεται να παράδειγμα. Λέμε τώρα, κοίταξε να δεις όταν είσαι καλό παιδί. Λέει, η, Τρόικα, η Τρόικα λέει: Δεν χρειάζονται να γίνονται ρυθμίσει χρεών. Αυτό το είπε η Τρόικα. Γιατί δεν χρειάζονται να γίνονται ρυθμίσει χρεών, Γιατί είσαστε τα καλύτερα παιδιά, βρεκοτούτσικα. Γεμίσατε το ταμείο του κράτου τόσο που ούτε οι ίδιοι δεν το πίστευαν. Έπεσαν από τα σύννεφα. Κατάλαβε, επειδή λοιπόν πληρώνουμε κανονικά, τρέχουμε να πληρώσουμε φόρου και τέτοια. Δεν χρειάζονται να γίνονται Ρυθμίσεις χρεών. Mm -hmm. Και όταν λέμε βέβαια Ρυθμίσεις χρεών, μην πάει το μυαλό σου στο κακό. Δηλαδή μην πάει το μυαλό σου ότι χρωστά εσύ και θα σου ρυθμίσουν και άλλα τέτοια ωραία κόλπα. Mm -hmm. Έτσι λοιπόν, τι αλλαγέ και τις βελτιώσεις τη ρυθμίσεις πληρωμής χρεών που τρέχουν, τα βάζουν στη. Τα βάλε στην άκρη, πόσο, στην κατάψυξη Η τρόικα Επειδή Πολύ απλά διαπιστώνουν πως η ροή Κρατικών εσόδων έχει βελτιωθεί Διότι απαξάπαντες Τρέχουμε περιμένοντας την ουρά Να πληρώσουμε Ό,τι απαιτούν οι Κατακτητές στην Ελλάδα Δηλαδή για να καταλάβεις τώρα Με Λάμε, Ότι είμαστε Μάλλον ένας λαός που δεν έχει πρόβλημα Κοιτάξτε να δεις Τον Αύγουστο τώρα τον προηγούμενο μήνα Η φόρη Η ίσπραξη Σημείωσε υπέρβαση Βέβαια Αυξήθηκαν Πρόσεξε 154 εκατομμύρια ε, ευρώ λόγω της έναρξης των ΦΑΠ 211 και 212 λόγω της σύσπραξης με συγχωρείτε δηλαδή αυτό που το πακετάκι που ήρθε μαζί τον Αύγουστο ο ΦΑΠ δηλαδή του 211 και 212 τρέξαμε να τον πληρώσουμε αναδρομικά και έτσι λοιπόν αυξήθηκαν τα έσοδα κατά 154 εκατομμύρια ευρώ οι φόροι περιουσίας κατά 75 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή ξεπέρασαν το 100% Άλλων ε, παρελθόντων οικονομικών ετών. Ο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 78 εκατομμύρια. Μιλάμε για φράγκα. Χοντρά, τώρα σου λέω. Όπα, όπα, όπα, παρακαλώ. Τα πήρα σβάρα. Ποιο. Ακριβώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, έτσι το έγραψα ακριβώς όπως το είπες φίλε μου τηλεακροατή Οι σφαίρες είναι τα φράγκα Και εμείς επιμένουμε να γεμίζουμε τα πολεμικά τους όπλα τα πιστόλια τους Για να μας σκοτώνουνε. Mm -hmm. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα mm -hmm. Λοιπόν, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων αυξήθηκε λέ, 25 εκατομμύρια ευρώ Εδώ μιλάμε για πακτολό χρημάτων Ο ΦΠΑ λοιπόν προϊόντων Πρόσεξε και εις να αυξήθηκε 94 εκατομμύρια ευρώ άμα τα βάλεις αυτά σούμα δηλαδή 150 τόσο, 100 από εδώ 54 από εκείνη, 95 από εδώ μιλάμε για, μιλάμε για πακτολό <Τι> και το ερώτημα είναι αυτά όλα τα λεφτά τα πλέρωσαν οι, οι Έλληνες από το μισθό τους από, το, από τα κέρδη τους <Τι> από τι τα πλέρωσαν <Τι> γιατί λοιπόν να μην σου πει η Τρόικα ρε μεγάλε Αφού πλερώνεις κανονικά, τι ρυθμίσεις μαζιτάς; ζητά. και τι θέλεις στο κάτω-κάτω, τι ακριβώς ζητάς Φράγκα έχεις, πλερώνεις, πλέρονε Πλέρονε και εμείς θα φροντίζουμε να μην έχεις δουλειά, να μην έχεις υγεία, να μην έχεις παιδεία, να μην έχεις τίποτα Αλλά εσύ θα πλερώνεις κανονικά Κυρία μου και κύριέ μου Μιας και το πιάσαμε το θέμα με την Τρόικα Επειδή αυτές τις μέρες την φιλοξενούσαμε Λοιπόν ε, Ως φιλόξενοι Έλληνες την αγκάμνομαι Λοιπόν ε, Εκτός από αυτά που μας είπε η Τρόικα Μας, λέει, μας έδωσε άλλη μία συμβουλή Να τα πουλήσουμε όλα Ξεκολλήστε τις αποκρατικοποιήσεις Πουλήστε τρένα, λιμάνια, δέπα, ίδρευση Ποιος σου είπε ρε Tomsen, ότι δεν τα πουλάμε το θέμα είναι ότι θέλουν να τα εξεφτελίσουν Και άλλο να τα πάρουν σε... με... με λιγότερα λεφτά Κατάλαβες Πουλήστε τα όλα ρε παιδί μου Πουλήστε τα λέει ο Τόμψεν Πουλήστε τα διότι Από ό,τι φάνηκε Δηλαδή δεν είναι, αυτό δεν είναι ανάγκη να στο πει ο Τόμψεν Έτσι Θα το καταλαβαίνει και μόνος σου Από ό,τι φάνηκε δεν ήσουν ικανό Εσύ να τσουλίσεις το λιμάνι ας πούμε στον Πειρά Έπρεπε να το τσουλίσουν οι Κινέζοι δεν είχες την ικανότητα ρε παιδί μου, πως θα το κάνω. Δεν είχες την ικανότητα να κομμαντάρισες σε βιομηχανίες εδώ και αυτό τι διώξαμε. Τις πήγαμε στο Τουμπουκτού και αλλού, οπότε θα, θα φτιάξουμε, λέμε τώρα. Εμείς οι άλλοι βιομηχανίες, πουλήσετε τα όλα λοιπόν. Ε, διότι προγραμματίζουν γύρω στα 4 δις ευρώ έσοδα. Από αποκρατικοποιήσεις Μέσα στο 2.14 Είναι πολλά τα λεφτά Tomsen 4 δις ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά τα οποία θα μπουν Στο παντελόνι των συνεταίρων μας Σου θα έλεγα Συνεταίρων σου Ευρωλάγνε μου Είναι πολλά τα λεφτά Οπότε γιατί να μη σου πει ο Tomsen Πούλα πουλά Το θέμα κύριε Tomsen μου Είναι ποιο θα αγοράσει τελικά Ποιος Οι φατσούλες αυτές τις οποίες, οι οποίες μπήκαν στη ζωή μας και γίνανε γνωστές μετά την ε, ιστορία που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα συνεχίζουν να κάνουν φασαρία, να λένε τα δικά τους και όπως λέγαμε και τις προάλλες ο τενεκές οξεγάνατος ο άδειο άμα τον βαρέσεις κάνει πολύ φασαρία ο γεμάτος δεν Έτσι λοιπόν χτεσινές φρέσκες κουβεντούλες του όλοι Ρεν, όλοι Ρεν δεν θα μας πάρει στα Καγιέν είναι η εξής μετά τη νίκη δηλαδή της ε, δημοκράτησα, της ε, ανθρωπίστριας, πως να την πω αυτής, αυτής της, της της Αγγέλα, του, του, του Αγγέλου της Αγγέλας, της κυρίας Μέρκελ ενώ μας είπε λοιπόν μετά τη νίκη της ότι όλοι Ρεν, τώρα οι Ευρωπαίοι πρέπει να σφίξουν το ζωνάρι γιατί οι πιέσεις του Βερολίνου θα συνεχιστούν πρωταρχικός στόχος παραμένει πάντα μη και αποκλίνουμε καθόλου η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση μη και δεν ενωθούν οι, οι τράπεζες στην Ευρώπη τέλος πάντων και παραπατήσουμε και πάθουμε τίποτε σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή αυτό μην το ξεχάσεις καθόλου τώρα που θα πας για καφέ στο καφενείο αν θα πας τη δουλειά την οποία ίσως δεν έχεις Τέλος πάντων τώρα που θα κυρίσαι Μη το ξεχάσεις Παρακαλώ Καλώς του παλιγάρη Τι κάνεις Πως πήγες με την κυρία Μέρκελ Χάρηκες Μπράβο Πρέπει να βρούμε να πανεγυρίζουμε Δεν είναι η δακίνηση Μη μου λες τέτοια Δηλαδή τι λέγαν. Λέγανε στο καφενείο ευτυχώ του Γκίκι Μέρκελ, Μην μου λε τέτοια τρελαίνω με παιδιά. Αυτού να του βγάλω να του πάρω μια συνέντευξη. Γίνεται έχετε να σε καλά. Καλή σου μέρα. Να σε καλά. Να σε καλά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτό που μου είπε τώρα εδώ ο φίλο. Λοιπόν δεν δε, δε μπορώ, δε μπορώ να το χωρέσει να πούμε Να πει τι να πρωτοχωρέσει το μυαλό σου ρε, <laughs> Δηλαδή κα, συγγνώμη για να το καταλάβουμε Τώρα και όλοι οι άλλοι που Εδώ κάνουμε παρέα Εκεί στο καφενείο καθότανε και συζητάγανε Ότι ευτυχώ που βγήκε η Μέρκελ Και θα φτιάξει κράτο του Γερμανούς Και μαζί με τους Γερμανούς θα φτιάξει κράτο και εμάς Μην με τρελαίνεις Δηλαδή δεν δε, δε μπορεί να το χωρέσει αυτό Η γκλάβα μου Ένα αυτά έχουμε Κυρία μου και κυρία μου Και φαντάζομαι ότι αυτοί στο καφενείο Αυτοί στο καφενείο Τα ίδια θα έλεγαν Ορίστε παρακαλώ Να το σπίτσι δεν δεν Χαλά μου το πες το Αλλά ξέρεις τι ακριβώς αυτή αυτό που μου είπε στο ναζισμό, να μην τον κλέ εκεί που να σκύψει να ψηνάτο πετυχαίνοντα στο καφενείο. Αυτοί τώρα που φαντάζομαι που κουβέντιαζαν εκεί στο καφενείο, φαντάζομαι τι θα λέγανε όταν θα, βγει, όταν θα ήταν το Πασόκ στην εξουσία. Φαντάζομαι τι θα λέγανε όταν ήταν η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Διότι αυτοί είναι με όλε τι καταστάσει. Έτσι φαντάζομαι τώρα. Εγώ ξέρει, ε, ε, ε, είμαι και. Πώ το λένε, ε, Αλαφροίσκοτο. Φαντάζομαι πολλά. Αλλά. Δηλαδή, καλά άντε να φοράς την κουκούλα στο σπίτι, αλλά να, να, να συζητάς στο καφενείο και να λες ευτυχώς που βγήκε η Μέρκελ. Τελικά, έχω σε ένα πράγμα δίκιο έτσι, ότι μικρή μερίδα του ελληνικού λαού ξεσκίζεται, από την αρχή βέβαια, όλοι αυτοί περνάνε μια χαρά και στην τελική... Ξεσκίστηκαν αυτοί οι οποίοι δούλεψαν. Γιατί αυτοί που είναι στο καφενείο και λένε αυτά, φαντάζομαι ότι δεν έχουν δουλέψει. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Έχει εδώ μου λέει ότι αν οι Έλληνε ψήφιζαν για τη Μέρκελ, θα τη δίναν πάνω από 90%. Κοίταξε, με αυτά που συμβαίνουν, ειλικρινώ σου, σου μιλώ ότι δεν αμφιβάλλω πια δεν αμφιβάλλω δεν αμφιβάλλω διότι βρίσκει παλαμακιστές ο Λουβέρδος και όλα τα άλλα αυτά μπουμπούκια, δεν θα βρίσκει η Μέρκελ η οποία όπως είπαν οι φίλοι εκεί στο καφενείο, οι φίλοι λέμε τώρα ρε παιδί μου, θα μας φτιάξουν κράτος όπως θα φτιάξει η Μέρκελ τη Γερμανία, σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ πάντως για να επανέλθω Έχω ένα ψηλό δίκιο Σε αυτά που λέω Ότι τελικά το πρόβλημα είναι μερίδας του λαού Και με το άρρωστο μυαλό μου Σκέφτομαι και λέω Ότι είναι τις μερίδας που δούλεψε τελικά Που δεν συμμετείχε Στο πανηγύριο όλο αυτό Της μερίδας που δούλεψε Επαναλαμβάνω Και τιμωρήθηκε σκληρά Και θα τιμωρηθεί ακόμη περισσότερο Διότι δεν έχει τα κονέ για να χρησιμοποιήσουμε και την ελληνική <μήλια> διότι τι να μας είπε όλοι Ρέν τώρα αυτά που μας είπε σε τι χρησιμεύουν αυτά που μας είπε όλοι Ρέν θα μου πεις σε τι χρησιμεύουν αυτά που μας λένε οι εντόπιοι σωτήρες καθημερινός μέσα από τα παράθυρα της τηλε τηλεοπτικής δημοκρατίας ή από τις επίσημες ανακοινώσεις πους, που βγάζουν ως πολιτικοί φορεί κυβερνώντας ε, αυτή τη χώρα σε τίποτα, απολύτως τίποτα Στις κα, για τις καλένδες είναι όλα αλλά αυτοί κυβερνάνε, αυτοί λένε, αυτοί υλοποιούνε, αυτοί κάνουνε Υπότιτλοι yeah, yeah. Στουρνάρα το γνωρίζετε όλοι, είναι ο πατριώτη, όπω λέγαμε ξεκινώντα το δεύτερο κύκλο αυτό των εκπομπών. Και εμεί εδώ οι απέναντι είμαστε οι οχθρίτες τη οι ουχθροί τέλο πάντων. Το γνωρίζετε πόσο πατριώτη είναι και το τι υδρότα ρίχνει το παλικάρι για πάρτι σα. Λοιπόν, μαζί με το Διευθύνοντα Σύμβουλο τη Εθνική Τραπέζη, έκαναν δηλώσει στο Bloomberg και μα είπαν, μα είπαν τα δύο αυτά μεγάλα κεφάλια, ο Στουρνάρα. Ο Στουρνάρα, επαναλαμβάνω και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας είπαν στον Bloomberg ότι πρέπει να απελευθερωθούν οι πληστηριασμοί γιατί πρέπει να σωθεί το τραπεζικό σύστημα πρέπει να σωθεί το τραπεζικό σύστημα οπωσδήποτε να σωθεί κανένας άνθρωπος όχι, δεν χωράει ο άνθρωπος στο σύστημα του Στουρνάρα και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας. Χωράνε. Μόνο οι τράπεζες Και αυτές πρέπει να σώσουμε Όλα τα άλλα λοιπόν Τα έχει γραμμένα και ο Στουρνάρας Και ο Διευθύνων Σύμβουλος Χριστοδούλου Της Εθνικής Τράπεζας Γι' αυτό λοιπόν στο, στο Bloomberg Δήλωσαν ότι πρέπει να απελευθερωθούν οι πληστηριασμοί Διότι κυρία μου και κυριέ μου Πρέπει να σωθούν οι τράπεζες Και βέβαια αυτά που λέει η, η κυρία Καλαποθαράκου Η πρόεδρος της Εκπιζώ Ότι αν κοιτάξει κανείς έξω θα δει ανθρώπους Σε απόγνωση δεν μπορούν να επιβιώσουν ε, Δεν μπορούν να πληρώσουν Αυτό που μπορούν να πληρώσουν Είναι πολύ λιγότερο από αυτά που οι τράπεζες ζητάνε Και όλα αυτά Αυτά είναι λόγια του αέρα Είναι ε, κουβέντες Οι οποίες Δεν έπρεπε να λέγονται καν Το θέμα λοιπόν είναι τι λέει ο στουρνάρα διότι ο στουρνάρα είναι ο πατριώτης μαζί με τον Χριστοδούλου αυτά τα τελευταία δηλαδή που είπαν στο Bloomberg κατάλαβες όλα τα άλλα λοιπόν όλα τα άλλα είναι ας απελευθερώσετε ρε παιδιά πως τις, τις λένε και τους πληστηριασμούς να δούμε τελικά τι θα γίνει διότι παρακαλώ παρακαλώ Δεν είπε ότι το εκπιζώ Είναι στο κόλπο Αλλά τουλάχιστον το φέραμε έτσι αντίθετα Έλεγα λοιπόν Απελευθερώστε τις, ε, τους πληστηριασμούς Κάντε πληστηριασμού, Διότι κυκλοφορεί και ένας μύθος Να δούμε αν αυτό είναι αληθινός Ότι άμα πας να πάρεις το σπίτι του Έλληνα Θα βγει με την καραμπίνα Να δούμε αυτός ο μύθος Αν είναι αληθινός Εδώ του πήρε τη ζωή Του πήρε το παιδί του πήρες την υγεία Του πήρες την, ε, την πηγή των εσόδων του να ζήσει Και έχει και πληρώνει τους φόρους Άμα του πάρεις και το σπίτι για να δούμε Έτσι κυκλοφορεί Του Έλληνα Άμα του πάρεις το σπίτι Θα... Θα σηκώσει η Επανάσταση Και τελικά και εκείνη τη μέρα η Επανάσταση θα αργήσει μία μέρα ακόμη Διότι θα έχει κάτσει για καφέ ε, Καταπροτίμηση προτίμηση Παρακαλώ. πολύ σωστά κάνεις και μου θυμίζεις τον νόμο για τα υπερχρεωμένα τον νόμο κατσέλη φίλε μου διότι ε, πάρα πολύ απλά η συνέχεια των υποτακτικών είναι εμφανής δεν αλλάζει αυτοί δεν τα ψήφισαν, δεν ψήφισαν τυχαία τους νόμους αυτούς έτσι θα γίνει όπως το έφεσαι. και όλα θα τα χάσουμε και χρεωμένοι θα είμαστε και τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια κουβέντα που, που μου είχε πει εδώ ένας ε, τελικά πιο με τί μεροκάματο, αν θυμάμαι καλά Θα τους δώσουν, το παιδί μου, για να επιβιώσουν Τους δώσουν ένα, ένα μεροκάματο Με το οποίο θα χρωστάνε πάντα στις τράπεζες Κυρία μου και κυρία μου Έχει συνέχεια από το πράγμα Δεν αλλάζει, δεν είναι πολιτική Είναι εντολές Είναι εντολέ. Φυσικά στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει παραγωγή πολιτικής από τη στιγμή που τα πράγματα γίνανε κουτάκια και μπήκαν μέσα όλοι για να βολευτούνε αλλά το πράγμα έχει συνέχεια. Δεν είναι πολιτική, είναι ε, εντολές, είναι ε, εκτέλεση εντολών. Διότι όπως λέγαμε και προχθές... Μπορεί να ξέχασες πως έχει σήμερα σοβαρούς υπουργούς τύπου Μπουμπούκου και Γορίδη πως τους, τους έσπρωξαν από την εποχή που ο Μπουμπούκος πλακώνονταν στα κανάλια για να κερδίσει ψήφους με το λαός αλλά τώρα είναι ένας σοβαρός υπουργός ο Μπουμπούκος και εκτό των άλλων μα είπε ότι τα 25 ευρώ τα οποία θα πληρώνουν από την 1η Ιανουαρίου όσοι εισάγονται στα νοσοκομεία θα πηγαίνουν για τα νοσήλια των ανασφάλιστων ναι όπως το ακούς θα πληρώνουν οι ασθενείς για τους ανασφάλιστους κατάλαβες αν ας πούμε ένας άνθρωπος έχει δουλέψει 30-40 χρόνια και είναι άνεργος τώρα 2-3-4-5 χρόνια αυτός είναι ανασφάλιστος αλλά δεν δικαιούται νοσήλια Παρόλο που 30-40 χρόνια τον σφάξανε Του παίρνανε ένα σκασμό λεφτά Κατάλαβες Τελικά το εισιτήριο Διότι όπως ανεβαίνεις στο λεωφορείο Ας πούμε πάς σινεμά Θα πληρώνεις για να μπεις στο νοσοκομείο 25 ευρώ Θα πληρώνουν όλοι από την 1η Ιανουαρίου Αλλά τα χρήματα αυτά θα πληρώνουν για τους ανασφάλιστους Μας είπε ο Μπουμπούκος Και εδώ μας θυμίζει Μας θυμίζει πάρα πολύ απλά Χωρίστε yeah. παρακαλώ Παρακαλώ. Όταν εδώ πέρα πηγαίνει, πηγαίνει. είναι, ναι. Ο εμφύλιος που λε είναι μια μορφή εμφυλίου γι' αυτό αλλά αυτό που είπες ότι για χρόνια ολόκληρα πληρώνουμε φόρου και πληρώνουμε όλη αυτή την κατάσταση για τα νοσηλεία, ακόμη και των ασφάλιστων τα οποία έπρεπε το ίδιο το κράτος επειδή εισέφρατε τόσα χρόνια ένα σκασμό φόρους να... να πληρώνει αυτό ξέχνα το έτσι διότι μην ξεχνά πάρα πολύ απλά δεν πληρώνες φόρους μόνο για τα νοσήλια ε, και όλη αυτή την κατάσταση να, να σου πω για παράδειγμα ε, μια, ένα ωραίο που άκουσα από έναν φίλο τελευταία για παράδειγμα Ήθελε να πάει με τα παιδιά του σε ένα μουσείο. Κάνουν ένα λογαριασμό για να μπουν μέσα, ήταν πέντε άτομα, θέλανε να πούμε 30 ευρώ. Κάτσε ρε λέει. Χρόνια τώρα πληρώνω, δεν πληρώνω φόρου. Από αυτού του φόρου δεν παίρνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Εγώ δεν πληρώνω τη συντήρηση, δεν τα πληρώνω όλα αυτά. Με του φόρου δηλαδή εννοούσε ο άνθρωπος. Γιατί πρέπει να πληρώσω και εισιτήριο να μπω μέσα. Δεν είμαι Γερμανό που δεν πληρώνω φόρου για να συντηρηθούν και να γίνουν όλα αυτά. Ε, κάτι ανάλογο συμβαίνει και με όλες τις άλλες ιστορίες, αγαπημένα μου φίλε. Αλλά επειδή η πατρίδα κατάδισε πια, όχι ότι δεν ήταν σε κατάδια πριν, αλλά κατάδισε ακόμα χειρότερα να είναι ο Μπουμπούκος και η παρέα του, θα δούμε και θα ακούσουμε κι άλλα. Διότι κατά την ταπεινή μου άποψη, ακόμη δεν αρχίσαν τα όργανα. Τι να κάνουν φίλε μου, οι νοσοκομειακή γιατροί. Τι να κάνουν οι νοσοκομιακοί γιατροί. Οι περισσότεροι από αυτού ψάχνουν τρόπο να την κουμπανίσουν να φύγουν. Να πάνε στο εξωτερικό. Όπω μεγάλη μερίδα Ελλήνων. Τι να κάνουν. Αν θα υπηρετήσουν τον νόμο του Μπουμπούκου ή τον νόμο του Ιπποκράτη. Δεν υπάρχουν πια αυτά. Εδώ πέρα είναι. τέλειωσαν τα πράγματα. Από ό,τι βλέπει, ο νόμο του Μπουμπούκου στην υγεία. Ο νόμο του έτσι. Του πώς το λέμε του Αθανασίου στη δικαιοσύνη, είναι η, η νόμιση αυτών των μπουμπουκών τέλο πάντων όλων, που όπως έλεγα πριν λίγο, δεν είναι νόμοι είναι εντολές οι οποίε εκτελούνται πάρα πολύ απλά. Το είδα, το ξανακοίταγα, το διάβαζα και δεν μπορούσα. το τέλος γέλασα, διότι αν δεν γελάς και λίγο αυτές τις μέρες έχεις χαθεί εντελώς. Ξέρεις γιατί τελικά η Μέρκελ δεν έκανε αυτοδύναμη κυβέρνηση? Ξέρεις ποιος της έκοψε τα ποσοστά και τη φόρα? Ξέρεις γιατί... Ε, δεν, η Μέρκελ δεν σάρωσε κυριολεκτικά διότι κυρία μου και κυρία μου ο ΣΥΡΙΖΑ όπως το ακούς μπλόκαρε τη σαρωτική νίκη της Μέρκελ τις εκλογές κατάλαβες άσχετα αν το αριστερό κόμμα ε, με το, το αριστερό λέμε τώρα τα Μιτσικότσι εκεί πέρα που έχει ο Τσίπρας με, το, με τον Μπερτ Ρίξιγκερ λοιπόν έχασε το 1 τέταρτο τη εκλογική του δύναμης διότι μας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι κέρδισε η Μέρκελ Αλλά όχι η πολιτική της Ευτυχώς δηλαδή παιδιά Διότι μπορεί να έπαιρνε και 90% η Μέρκελ Ο Αλέξης ανέτρεψε όλη αυτή την ιστορία Κατάλαβες και την έκανε τη Μέρκελ να φοβάται Αυτά, αυτά ακούς Αυτά βλέπεις καθημερινά Και όπως λέγαμε και χθες Δεν ψάχνουμε Δεν είναι πάτος πια Σκάβουμε στον πάτο του απόπατου Να βρούμε και άλλον πάτο Θα ακούσατε όλοι χθες τις ε, Αποστρατεύσεις των ε, ενότατων εκεί αξιωματικών στην Ελλάδα, ξύλωμα στρατηγών έρευνα και διάφορα και εκείνο που σου κάνει εντύπωση είναι όλη αυτή η κατάσταση τώρα τα ανακαλύψαν όλα τα τάγματα της Χρυσής Αυγής, τα όλα αυτά που έκανε Χρυσή Αυγή και δεν ήξερε κανένας τίποτα ή του μεταξύ η Χρυσή Αυγή όπως όλοι δηλαδή όσοι ασχολούνται με τα social media δεν κρύβουν τίποτα Φορά τα είχαν και στο youtube και στο facebook και στα twitter δεν κρύβαν τίποτα αλλά περί άλλων τύρβαζαν οι κρατούντες διότι η κατάσταση τους βόλευε μέχρι προχθές τώρα επειδή ήθελαν να μοιράσουν τα ψηφαλάκια της Χρυσής Αυγής Ανακαλύψαν διάφορα Και ορίονται, ορίονται Τα δημοκρατικά κανάλια Και να πάρει εικόνες με λαμπαδιδρομίες Ξέρω εγώ εκεί πέρα Και τελετές Και ασκήσεις και το ένα και το άλλο Και αυτά όλα μεταξύ Αυτά όλα Δεν τα, τους τα έδωσε κανένας τα, Και δεν τα βρήκαν όλα Αν δηλαδή και εσύ μπεις αυτή τη στιγμή στο YouTube Και ψάξεις και στα Και στα, και στα Θα δεις Περισσότερα πράγματα από αυτά που σου παρουσίαζαν Και Ορίονται διο, Ορίονται, ορίονται δυο μέρες τώρα Με την κατάσταση Ορίστε παρακαλώ Μουσική Καλημέρα Μουσική Καλώς του πανικάρι οχι μόνο αυτός ο νόμος και ο νόμο για τα δάση και άλλα πολλά. Όχι φοβάσαι καθόλου. Θα το κάνει, θα το κάνει σίγουρα. Δάση καλά, δάση καλά. και από ό,τι μου λέει εδώ ένα φίλο, Τις ώρες αυτές του μακελιού στο κενοβούλιο και αλλού με τη Χρυσή Αυγή, ψήφιζαν το νόμο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματο. Για πολιτικούς και τέτοια και άλλου νόμου ψήφισαν. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά όλα για τα οποία ορίονται δύο μέρες τώρα τα αυτά τα, τα δημοκρατικά τέλο πάντων κανάλια είναι φόρα παρτίδα. Δεν έκρυβαν τίποτα. Εξάλλου οι ελληνάρες πια δεν κρύβουν τίποτα. Ούτε από τα φατσαμπούκια ούτε τίποτα. Εδώ η άλλη ξεβρακώνεται να πούμε και βγάζει φωτογραφία και ε, ξέρω εγώ βαφτίζει το παιδί της και το έχει. Ε, Φάτσα κάρτα Ο άλλο κάνει αυτό και το... οι άλλοι κάνουν ασκήσεις Όλα τα έχουν εκεί Τι δεν ήξεραν δηλαδή αυτές οι υπηρεσίες του κράτους Αλλά για να τελειώνουμε Τους βόλευε το θέμα Τώρα θέλουν να μοιράσουν τα ψηφαλάκια της ε, Χρυσής αυγή. Διότι ήδη έβρισαν έβριζαν τους 500.000 που ψήφισαν, ψήφισαν Χρυσή Αυγή Μέχρι προχθές Και τώρα τους, τους κάνουνε του μαυλάνε, γυρνάτε πίσω, κατάλαβες, διότι αυτή είναι η κατάσταση. Με την ουσία δεν ασχολείται κανένας. Παρακαλώ. όπως το είπε όλοι στα δημοκρατικά τους κόμματα διότι εναντίον της Χρυσής Αυγής και αυτοί όπως είπε και ο προηγούμενος φίλος φοβάται είπε ότι θα ξαναψηφίσουν μη φοβάσαι με τα μπούνια θα ξαναψηφίσουν λοιπόν αλλά φασισμός δεν είναι το 25 ευρώ που σου ζητάει ο Μπουμπούκος για τους λόγους που σου τα ζητάει να το πάρουμε πάλι την αρχή να το πορέψουμε φασισμός δεν είναι αυτό που... θυμόσαστε μωρέ πέρσι που λιποθύμαγαν τα πιτσερίκα στο σχολείο από την πείνα ε, Ου καρκινοπαθής που δεν έχει φάρμακα Όλα αυτά τα πράγματα, αυτά Οι αυτοκτονίες Δεν είναι φασισμός Κατάλαβες Τώρα ανακαλύψανε εκεί να πούμε πέντε ανεγκέφαλους να τρέχουν με, με τη... Με, με, με, με, με, με τη... Με, στη μια λαμπαδιδρομία και να κάνουν ασκήσεις σε, σε μια ακρογιαλιά Και ανακαλύψανε την Αμερική Τόσο καιρό δεν είχαν να καλεί, είχαν να ασχοληθούν με άλλα. Και βέβαια όλα αυτά θα τελειώσουν σε λίγες μέρες. Θα τελειώσουν, διότι όπως λέγαμε και χθες, όπως ξέχασες το χρίστουλα, θα το ξεχάσεις και το φύσα. Είναι τέτοια η πληροφορία και τέτοιες οι καταστάσεις που στείλουνε, που θα τα, ξεχ... τα ξεχνάς πάρα πολύ γρήγορα. Μα πάρα πολύ γρήγορα. Το θέμα είναι το επόμενο που θα στήσουν τι είναι. Έτσι λοιπόν ε, ψάχνουν τώρα λέει για σταγονίδια Ψάχνουν να κάνουν έρευνα για σταγονίδια σε, Στο ξεκαθάρισμα στην ελάστελος πάντων Και σουτάραν εκεί κάτι στρατηγούς Να βάλουν κάποιους άλλους στρατηγούς Οι οποίοι θα είναι πιο δημοκράτες από τους προηγούμενους Ναι βέβαια Αλλά μην ανησυχείς Μην ανησυχεί Λαέμ μην ανησυχείς λαέ Διότι Και πρόεδρο έχεις Και σε υποστηρίζει Ξέρεις μω ρε δήλωσε ο πρόεδρός σου Ο Κάρολας δε ο παπούλιας. Έχω καθήκον λέει να, να υπερασπιστώ τον λαό από το φασισμό oh, oh. Συναντήθηκε με τον Αλέξη ε, Και ξέφρασε την απόλυτη, ε, Την απόλυτη ε, τέλο πάντων εναντίον του φασισμού και μας είπε ότι από μικρό παιδί πολέμεσα τον φασισμό και τον ναζισμό και είναι υπέρτατο καθήκον μου να υπερασπιστώ τον ελληνικό λαό από τη λέλαπα που επέρχεται γι' αυτό σου λέω μου. τι ανησυχεί τώρα Σίνα. αφού δεν τον πολεμείς τον φασισμό ο παππούλιας διότι είναι υπέρτατο καθήκον του Υπέρτατο καθήκον του ήταν να υπογράφει Ότι νόμους του στέλναν Υπογράφονται στα μνημόνια Ο Παπαντρέο και η παρέα του το καθήκον του είναι Στα άλλα μνημόνια Με το Σαμαρά και την παρέα του το καθήκον του ήταν, είναι να τα υπογράφει όλα αυτά Δεν θα πολεμήσει το φασισμό Σε παρακαλώ πάρα πολύ Εδώ μιλάς τώρα να πούμε Για το νέο Λεωνίδα Μιλάς σε Ωπα ορίστε ναι. Mm -hmm. ναι. Λοιπόν υπέρτατο Ναι έχεις δίκιο σε αυτά που λες Υπέρτατο καθήκον σου Δεν ήταν όταν ήσουνα στις ψαροταβέρνες Τη Λευκάδα και σου φέρνανε Ο δικός Τους νόμους και τα τέτοια Και τα αυτά να τα υπογράφεις Υπέρτατο καθήκον σου δεν ήταν όταν Απόξω από απ τη βάραγαν τον κόσμο Πρόπερς το καλοκαίρι και εσύ με τη χίλαρη Υπέγραφες την διάλυση ε, για, για τα αρχαία Τα άπαμε τα ξανάπαμε Όλα αυτά δεν ήταν υπέρτατο καθήκον σου Και δεν θα πολεμήσει ο Κάρολας το φασισμό Είδα ο άνθρωπος Στέκεται μέχρι τελευταίας Ρανίδος του αίματός του Είναι υπέρτατο καθήκον σου όλα αυτά Γι' αυτό σου λέω ρε παιδί μου γιατί μου ανησυχείς Κοιμήσου ήσυχος Κοιμήσου ήσυχο, Διότι του πω Αλέξης Είχαμε για καιρό στον κόρπο μας κρυμμένο το φίδι Κατάλαβες κάποιοι νόμισαν ότι ήταν φιδάκι Αλλά ήταν ανακόντας Και έκανε χράου ανακόντας Και μας έφαγε Κάποιοι τώρα ξαφνιάζονται Βρε Αλέξ Βρε Αλέξ Ναι αλλά το θέμα μας ήταν ο Κάρολα. Ο μαχητής του φασισμού Ο νέος Λεωνίδας Δηλαδή Μιλάμε θα του κάνουνε Άγκαλμα Ω ξύνεσε Κάρολακ φασισμού. Μιλάμε δηλαδή Τι άλλο Πως να μην κρυφογελάσεις Πως να μην κρυφοχαμογελάσεις Είναι κλαυσίγελος Σε καταλαβαίνω απόλυτα ότι είναι κλαυσίγελος Αλλά Με αυτου πορευομαστε πορευόμαστε 30-40 χρόνια τώρα Και δυστυχώς Και δυστυχώς με αυτού θα πορευτούμε, θα πορευτούν τα παιδιά μα. Διότι εμεί. Διότι, διότι πέρα από την, τον πατριωτισμό που ξεχύλισε χθε από το μέγαρο Μαξίμου, κυρία μου. Και κυρ... Όχι, το μέγαρο Μαξίμου είναι ο άλλος. Το, το προεδρικό μέγαρο τέλο πάντων. Τον πατριωτισμό ξεχύλισε. Βγήκαν εκεί να πούμε οι σκουπεδιαρέ του Δήμου Αθηναίων και μάζευαν τον πατριωτισμό. Έχουμε κυρία μου και κυριέ μου μια νέα οργάνωση με το όνομα Think P Δηλαδή σκέψου πράσινα Δηλαδή πέρα από το Πασόκ το οποίο δεν είναι σκέψου πράσινα Είναι ο Πρασινούλης, ο, ο, Πρασινούλης, ο Λαμόγιος Λοιπόν έχουμε το Think P, σκέψου πράσινα και χαρακτηρίζεται ως κίνηση πολιτικής οικολογίας ΝΑΤΑ ΝΑΤΑ που ετοιμάζει το νέο όχι στο φασισμό την επέτειο της 28 η Οκτωβρίου μεθαύριο δηλαδή θα βγει το ThinkP Think Πράσινα ρε παιδί μου και θα αντισταθεί εναντίον του φασισμού κατάλαβες έχει 300 υπογραφές και έχει ανοιχτή επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Προφυπουργό, ορίστε παρακαλώ. Ναι, όλα αυτά τα λαμόγια θα είναι καμαρωτά την 28η Οκτωβρίου που ψήφισαν τα μνημόνια και θα είναι εναντίον του φασισμού, έχεις δίκιο, απόλυτο. Και εδώ έχουμε υπογραφές, τι να σου λέω τώρα να πούμε Πού να σου διαβάζω τώρα 300 υπο υπογραφές Πού να σου διαβάζω 300 υπογραφές Αλλά βέβαια αν τους ψάξεις αυτούς έναν έναν Θα είναι εμβαπτισμένοι στην πράσινη κολυμβήθρα του Σιλοάν Και τα παιδιά ξαφνικά την είδαν πατριωτικά ρε παιδί μου τώρα Είναι και αυτοί εναντίον του φασισμού Όλοι είναι εναντίον του φασισμού Βάλε τώρα Κάρολας, Πασόκ, Think Όλοι είναι εναντίον του φασισμού. Πότε είναι εναντίον του φασισμού, όταν είναι να οικονομήσουμε. Ό,τι είναι να οικονομήσουμε. Τόσο καιρό που ο φασισμός έκανε αυτά που έκανε, τους βόλευε. Think big λοιπόν. Think δικέ μου, think. Think. Think λίγο ρε τελικά να πούμε. Think να πούμε. Κυρία μου, κυρία μου, κυρία μου, κυρία μου. Γεώργιος Μπάρπανδρέο. Σε πολύ υψηλές θέσεις. Είναι ηγέτης, ηγέτης και συμμετέχει σε συνέδριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σε παρακαλώ πολύ. Τώρα που πήγε η Κιτίνα η δεν θα πάει ο ηγέτης στη Νέα Υόρκη. Ο, συμμετείχε μάλλον στην τρίτη συνεδρίαση του συμβουλίου των ηγετών. Των ηγετών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γεια σου ρε Γιώργη με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Υπό την αιγίδα του Μπακιν Τον έχετε δει ρε παιδιά αυτόν τον Μπακιν τι φατσούλα είναι αυτή, ναι. Λοιπόν, και ο Γιώργιος συμμετείχε στην τρίτη συνεδρία των ηγετών. Διότι αν δεν είναι ηγέτης ρε ο Γιώργος, ποιος είναι ηγέτης ρε, κατάλαβες μεγάλε. Βέβαια, στην Ελλάδα, μεγαλώ. Και <Τι> πήγε, είναι, είναι ο Μπάκι Moon. και πήγε και ο Μπάκι Μίνι. Και ο Μπάκι Moon. Μουν. <Τι> Μίνιμουν Είναι ο μίνιμουν Να ρε παιδί μου Κατάλαβες ότι οι άνθρωποι καλοπερνάνε Καλοπερνάνε Σου λέω τώρα να δούμε Ο πρώην γενικής Ο πρώην με συγχωρείται γενικός διευθυνής εξοπλισμών Επιτσοχαντζόπουλου Ένα λουλούδι μπουμπούκι ρε παιδί, μου σε παρακαλώ Έδωκε 500.000 ευρώ εγγύηση Και καθάρισε μεγάλη. 500.000 ευρώ Έδωκε και εγγύηση και είναι ελεύθερος Με όρους βέβαια Ο πρώην Γενικός Διευθυντής Εξοπλισμών Επί Υπουργίας Παπαντόπουλου Ο κύριος Κάντας Ο οποίος είναι κατηγορούμενος 500.000 ευρώ Κατάλαβε 500.000 ευρώ Θες κι άλλα Ας το σου λέω Ο ένας σε συνέδριο ηγετών ο άλλο κάνει έτσι τσακ και πετάει 500.000 ευρώ και πάει λέγοντα Hiding Ο Νίμιτς, ε, βαλ, βαλτός είναι εκεί να πούμε να, να τελειώσει το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων Ποιο θέμα της ε, ε, ονομασίας των Σκοπίων Το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό Όλος ο κόσμος Μακεδονία τα αποκαλούν τα σκόπια αλλά θέλω να το τελειώσουν και για την εσωτερική κατάσταση μη κι αντιδράσει κανένα και έχουμε προβλήματα κατάλαβες <Κι> Επειδή πολλά ακούσαμε τα τελευταία χρόνια από τους ε, φίλους μας τους ε, Ευρωπαίους και ειδικά τους Γερμανούς και άλλους ότι είμαστε Ανεπρόκοποι είμαστε τεμπέλιδες είμαστε λαμόγια είμαστε, είμαστε, είμαστε έγινε μια έρευνα λοιπόν κυρία μου και κυρία μου για την εργατικότητα των Ευρωπαίων όπου μας δείχνει ότι είναι οι Έλληνες πιο εργατικοί από τους Γερμανούς σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης είναι ο τέταρτος πιο εργατικός λαός του πλανήτη οι Έλληνες Κατάλαβε, η Γάλλοι, Γερμανοί και άλλοι Είναι πολύ πιο τεμπέληδες από τους Έλληνες Αλλά όπως είπαμε Εδώ έχουν την κονόμα τους Οπότε Θα είμαστε τεμπέληδες Και ανεπρόκοποι Και αλήτε και και, και και και και και και Λοιπόν Επειδή Α... ακούσαμε ό,τι ακούσαμε, θα αφιερώσω δύο λόγια ενό μεγάλου Έλληνα σε αυτού εκεί στο καφενείο που πανηγύριζαν για τη Μέρκελ. Ανοίξτε να τα ακούσουμε όλοι μαζί. Ε, σε αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει καλά είμαι εδώ. Αντισταθείτε σε αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει δόξα ή ο Θεό.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 στον πρόεδρο του εφετείου αντισταθείτε. Στι μουσικέ τα τούμπανε και τι παγάτε. Σε όλα τα νότερα συνέδρια που πλιαρούνε πίνουν καφέ σύνεδροι, συμβουλατόροι. Σε αυτού που γράφουν λόγου για την εποχή. Δίπλα στη χειμωνιάτικη θερμάστρα. Στι κολακίε, τι ευχέ, τι τόσε υποκλήσει από γραφιάδε και δηλού για τον σωπό αρχηγό του. Αντισταθείτε στι υπηρεσίε των αλλοδαπών και διαβατηρίων. Στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία. Στα εργοστάσια πολεμικών υλών. Σε αυτού που λένε γυρισμό τα ωραία λόγια. Στα θούρια. Στα γλυκερά τραγούδια με του φρύνου. Στου θεατέ. Στον άνεμο. Σε όλου του αδιάφορου και του σοφού. Στου άλλου που κάνουν το φίλο σα. Ω και σε μένα. Σε μένα ακόμα που σα ιστορώ. Αντισταθείτε. Τότε μπορεί βέβαιη θα περάσουμε προς την ελευθερία. Αντισταθείτε λοιπόν μας είπε ο Μιχάλης Κατσαρός Πολλά χρόνια πριν βέβαια ήταν Και φυσικά εμείς Σε όλους αυτούς που είπε Όχι απλά δεν αντιστεκόμαστε Αλλά τους κάμνουμε και Αγάλματα Διότι πάρα πολύ απλά Να το πούμε εμεί. Έτσι λαϊκά yeah. Είναι αυτοί οι τενεκέδε Οι άδικοι ξεγάνοτοι που κάνουν πολύ φασαρία yeah. Κυρία μου και κυριέ μου Τελειώσαμε για σήμερα yeah. Θα ακολουθήσουν κάποια στιγμή Τα γλεντία του παιναλάρχου Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Για την υπομονή σας Για την ακρόαση yeah. Για τις πολύ εύστοχες και ουσιαστικές παρατηρήσει σα. Και ευχόμεθα να είσαστε πάντα πολύ καλά, μα πολύ καλά. Γεια και χαρά σας. him.